γεια σα, κύριε <χύρω>, Παρπαγιάν. Γεια σα. Κατάλά ποιο είμαι, έτσι. Για να δω, για να δω. Μ... Είστε ο ρήφα. Ο πορφύριο Βιστέκι. Έλα πορφύρη Βισδέκι να σε μπερδεύω <Γπορφύριες βιζδέκες> με άλλον. Δεν ψήσω κουκέ. Γι' αυτό είπα το ανέφαλα τελευταίο του θέση τη ιδρύα. Ναι, Το ίδιο λένε. Σήμερα σε κάποια υπόληψη. Σήμερα με αυτό που έκανε ο κύριο Καλαμούχισή πέσατε στην πόληψή μου. Πού πήγαν πολύ χαμηλά. Κοροϊδεύετε έναν άνθρωπο με ειδικέ ανάγκε. Το Γιάννη το Λοβέρο. Αυτό είναι παράδειγμα για ανθρώπου και δί για κουμπιστέ. Ο κόσμο εκεί, έχει πολλά παράπονα. Αλλά όλοι. με αντιμετωπίζουν με κατανόηση. Δεν έχει ειδικέ ανάγκες, έχει ειδικέ δεξιότητες. Για ποιο Λοβέρδο λέμε όμως, γιατί αυτό ισχύει για όλους τους Λοβέρδους. Να το πω λαϊκά, να καταλάβουν και ο κόσμο που μα παρακολουθεί. Δεν έψαξα να βρω λευτόδεντρα, αλλά δεσμεύθηκα ότι θα ξεριζώσω τα κλεφτόδεντρα Καταργήθηκαν λοιπόν τα λευτόδεντρα, όπω λέει ο Αλέξη, έτσι έδωσε υπόσχεση, αλλά πίτρωσε το κολοτούμπο δέντρο. Το πιο το κολό? Κολοτούμπα, κολοτούμπο Και κάτι δέντρα που δεν ήταν και τόσο διαβολικά κακά. Α, ήταν διαβολικά καλά τα δέντρα, γιατί ήρθαν από Αμερική. Συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο, ορισμένε φορέ μπορεί να μοιάζει διαβολικό, αλλά γίνεται για καλό. Ναι, διαβολικό, καλό δέντρα. Παραβολικούν καλόδεντρουμ είναι τη λαττικική ονομασία επιστημονική. Μην μπω για το μάτι, τη δέντρα φυτρώσαν στο μάτι. Εντάξει. Και η και έρθω εκεί ξέρουμε. Ναι, καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Ε, εκ μέρου του κύριου Τριψίδη θα ήθελα να μιλήσω από τον Αποστόλη. Ο ίδιο. Γεια σα. Μου είπε ο Ελία ότι μπορείτε να αναλάβετε ένα παιδικό πάρτι που έχουμε το Σάββατο στι 15 του άλλου μήνα του Οκτώβρη. Ναι, ναι, τι παιδάκια έχει. Τι ηλικίε, εννοείται, δεν πάνε ακόμα είναι αρκετά μικρά τα περισσότερα. Πόσο δηλαδή. Ε, περίπου στα 4-5 χρονών εκεί. Μα είπε ο Ελία ότι το πρόγραμμά σα περιλαμβάνει και αστεία σε ένα πιο πολιτικό πλαίσιο. Γι' αυτό θα μα ενδιέφερε να καλέσουμε. Ε, ναι, γι' αυτό φτιάχνουμε αλλά... τη νέα γενιά. Οπότε να μην φέρουμε κλόουν. Α, νόμιζατε εσεί θα αναλάβετε αυτό το ρόλο και τα αστεία στιά... όχι, όχι, δεν θα, θα φέρουμε. Θα... Αφού μου λέτε θέλουν και πολιτικό, δεν θα φέρουμε κλόουν που φέρνουμε στα παιδάκια. Ε, θα φέρω υπουργό κατευθείαν να μα είναι. Όχι, όχι, κοιτάξτε. Δεν ξέρω αν κάνετε πλάκα, αλλά από αυτό που με περιέγραψε, μα ενδιαφέρει και όσοι είναι να φύγετε, γιατί θα θέλαμε να δούμε κάποιε πολοτούμπε. Θα Κάντε είμαι και εγώ, δύο εγώ δύο εκεί. εκεί, θα είμαι και εγώ εκεί. Α θέλετε α, να σα φέρω σιριζέο πολιτικό. Ναι, ναι, με εσά όμω μαζί, κατάλατο, το πετάν κανένα Αχμή να τραγουδάει, κάνω τραγουδάκι τραγουδά, σε άφλια αγγλικά. Αν θέλετε, πρόεδρο κόμματο αντιπολίτευση. Ναι, ναι, πάντα με εσά όμω. Να γυρνάει και κανένα μπιστέκι. Εγώ, εγώ θα κάνω τον deal, θα έρθω να πληρωθώ εγώ. Θα έρθω Α, να, να πληρωθώ, γυνάτε θα γυνάτε βάλω όμω το καραγκιωζάκι που θέλετε να παίξει, θα το βάλω. Να μα γυρνάτε και κανένα μπιστέκι, ε. Και κεμπάπα, άμα θέλετε. Μα έχετε όρεξη, δηλαδή και κεμπά, μπορώ να σα το γυρίσω. Ανοίγουμε και ζήμη για λουκανικοπιτάκι, μα θέλετε. Ναι, να μην φάνε και οι γονεί, είναι από τον χώρο του Πασόκη. Θα ξεκινήσει να είναι το κεμπαμπ. Η παράσταση και πριν τελειώσει και μπαπ! Ναι, και ο κύριο Τριψίδης ο σημεοφόρο, το γνωρίζετε έτσι. Άμα δεν το, το, το γνωρίζω, δεν... άκου λέει. Σημεοφόρο Τριξίδη. Θα έχει κι άλλους <συμίλωση> μαλάκες, θα και άλλου μαλάκι, σαν και εκεί πέρα, ή θα το μόνο. Όχι, όχι, θα είμαι μόνο μου. Απλά μου πείτε. Α, δεν θα, δε θα έχει άλλου. Δεν μπορεί να, να, να καλέσετε με. και με. μερικού ακόμα <συμίλωση> να έχει απαρτία σε μαλάκες είναι ευκαιρία. Θα το προσπαθήσω, κύριε Προσπαθήστε, φαντάζομαι ο κύκλο σα δεν είναι μακριά. Λοιπόν, πολύ. Θα τα πούμε στο πάρτι. Γεια χαρά! Ναι, τι είναι εκεί? Εδώ που πήρα είναι. Ε? Είναι η άλλη άκρη τη τηλεφωνική μας γραμμής. Ναι, γιατί δεν έχει σήμερα Μπαμπαγιάννη, δεν έχει... Ακολουθεί, η Ανδριανά Ζαρακέλη. Μπαμπαγιάννη έχει τώρα τελειώνει, τι ώρα είναι? Ε, και, τι ώρα, ε, εγώ το έχω από τις, απ τις 12 και 10 και είχε ειδήσει. Συνέχεια? <laughs> δεν είχε ελληνοφρένεια. Τώρα, τώρα, τώρα που μιλάμε έχει ελληνοφρένεια. Ε... Αυτό που ακούω από μέσα είναι τον αγνωρίζω. Γεια. Yeah. Γρήγορα, γεια. Κλείσε. Ναι, για εσά. Σας. Σας. Ναι, Αποστόλη θα ήθελα. Ο ίδιο. Τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη που προηγουμένω είχε πάρει ένα φίλο μου τηλέφωνο. Ένα Γιώργο. Γι' αυτό τη διαφήμιση που κάνετε. Τι διαφήμιση κάνουμε? Και τη διαφήμιση ο Αποστόλη δεν είσαι. Ναι, ναι, κάνω πολλέ διαφημίσει. Πείτε μου πια. Μισό λεπτάκι λίγο, μισό λεπτάκι. Για το στοίχημα? Όχι, για. Για την εταιρεία για... ενέργεια? Για κάτι κορίτσια με τέτοια πράγματα. Με, με γραφείο. Κάτι που ανοίξατε. Α, κορίτσια με γραφείο, ναι. Παλιά είχαμε αποσπίτη, τώρα έχουμε απογραφείο. Κορίτσια, και πείτε ναι. μου τι θέλετε. Τι ακριβώς; Είναι Είναι τα σύγχロナ τα κολιτσιά, τα κενούργα, τα μοντέλα. Δεν είναι αυτά τα παλιά που στα ξέρατε. Ναι. Που έχουν ε, και ε, ένα πώς να το πω, και το δοκάρι μαζί. Το δοκάρι στο εσώρουχο μέσα. Και, η δοκός. Ναι. Η εσώρουχο δοκός. Όχι μη φανταστεírε λεκαμία. Ναι. Εδώστε στη Θεσσαλονίκη πώς κερβός, in Shakespeare, περιοχή είναι εδώ Καλαμαριά. Για λέμε μεταξύ Άπος μας έτσι και αστη παλαμαριά <laughs> Καλαμαριά. <Καταλάβατε laughs> για κι εγώ λόγο. Ναι. Είναι ναι. τα σύγχロナ τα κολιτσιά, δεν είναι Τα παλιά, τα γνωστά, τα βαρετά που τα έχουμε όλοι βαρεθεί, και Ναι, που ναι. θα έχει και την τριχούλα στη μασχάλη. Το, το νησί του Έρωτα. Σα έχουν κάνει διασκευή και σε μια εκπομπή. Εσεί θέλετε να συμμετάσχετε με κάποιο τρόπο, Ναι, ναι, ναι. Σε ποιο στάδιο είστε για έβρεση εργασία ή έβρεση συντρόφου, Για να σα παραπέμψω στο αρμόδιο τμήμα, Ναι, ναι, Έτσι, ναι, ναι, ναι μου λέτε όμω, δεν μου λέτε. Το νησί του Έρωτα, αλλά δύο λέξει είναι λοιπόν. Χτυπάνε πείτε μου λίγο παρακαλώ Να συνδοηθούμε. Δεν μπορώ να κάνω. Κάτι τα το χάνουνε μεροκάματα. Λίγο... Τώρα, τώρα ε... δεν έκανα τίποτα. Τώρα, ακούγεται καλύτερα. Ναι, ναι, Πήγα είναι, πιο εκεί. Ναι, είναι αυτό με τα που, που για μια ώρα και δεν ξέρω τι. Για μια Εσύ ώρα. Θα... Ναι, ναι. Έχετε κάνει καρδιογράφημα. Τι δεν, δεν μπορώ να στείλω το στον πελάτη, τώρα αν εκεί να μην ξέρει Να σα να σα κάψουμε για να μην Δεν μου λέτε μια ώρα, δεν μου λέτε 10 λεπτά να πω εντάξει, Πάρτο. Πρέπει να έχω και εγώ μια γνωμάτευση. Για καρδιογράφημα που λέτε δηλαδή τι πρέπει να. Το λέω επειδή μου ζητήσατε μια ώρα. Θέλετε ένα πιο οικονομικό πακέτο με λιγότερη ώρα, δεν χρειάζονται εξετάσει. Όχι, εντάξει, είμαστε. Μπορούμε να κάνουμε στο 10 λεπτά καθαρό χρόνο. Και είναι και άλλα 3 λεπτά το ψευράκωμα. Γιατί να είμαι ένα φίλο που με ενημερωθεί προηγουμένω από τι πρώτε και δευτερόλεπτα και μου λέει πω πού πάρε τηλέφωνο πρέπει, είτε λέει να πάρε και ο ίδιο. Ναι, όχι, έχει πάρει και ο φίλο σα, του στείλαμε ένα άλλο στρώμο που ήρθε. Ολοστρω, την Ελένη. Την Ελένη. Την Ελένη Τη Λοστρόμο. Μάλιστα. Που είναι στο κρεβάτι τρόμο. Αλλά έμεινε ικανοποιημένο, μου είπε. Μάλιστα. Ήταν μια εμπειρία ξέχαστη, δεν είχε ξαναδοκιμάσει, φύγαν τα ταμπού. Έχει έρθει σε μια ηλικία, πια δεν έχει να αποδείξει κάτι. Μάλιστα. Μετά, αφού κάνει οικογένεια. Καταλαβαίνει τώρα, εντάξει. Οπότε, ναι. θέλετε να σα στείλω κάποιον από την 2022-0 Β ΕΣΟ. Συγγνώμη λίγο να βάζω τα κριτικά να γιατί. Πολλά παράσιτα γίνονται. Ναι, απολύονται το Σεπτέμβρη, γι' αυτό λέω. Από την Α έχω απολύσει, τέλο πάντων, δεν είναι. Είστε πολύ σίγουρο, θα πρέπει να σα αφήσω. Λυπάμαι. Ακούτε, δεν γίνεται δουλίτσα. Εκτό κι αν όσο μιλάω, εγώ εσείς κάνετε εργόχηρο. Ούτε αυτό αρέσει εξέλιξη. Συμμετή, τα Αλλού μιλάτε. Λοιπόν, αγαπητέ, Δεν μπορώ να τα κορίτσια. ή θα μιλάμε εγώ μου Ωραία, τι έγινε, βγάλατε κάτι από αυτιά? Όχι. Πού είστε σε περίπτερο? Όχι, όχι, εδώ σε κατάστημα Θεσσαλονίκη. Τι πουλάτε? Την οικιακή χρήση. Οικιακή χρήση όπω και τα κορίτσια είναι οικιακή χρήση, με έναν τρόπο είμαστε συνάδελφοι. Μάλιστα, αυτό τι ακριβώ χρειάζεται, για να καταλάβω. Εμένα ο φίλο μου είναι μου. Να αλλά είδα και εσεί δείξατε ενδιαφέρον. Εσεί ενδιαφέρεστε για κάποιο ραντεβού στο σπίτι, α πούμε? Όχι. Όχι στο σπίτι συγκεκριμένο, όχι. είναι Στο χώρο μας. Πού είναι ο χώρο αυτό. Έχουμε πολλού χώρου στη Θεσσαλονίκη. Στην Παλαμαριά, είπαμε, είναι ένας, είναι τα κεντρικά. Ναι. Κοντά στα ψαράρικα, εκεί που λέει Παλαμάρια και Γαρίδες, είναι για του Μερακλίδε. Εγώ στελέω του Γαρίδε. Έχουν Καλαμαριά, είπαμε, μισό να κάνω, να πάρει Καταλαβαίνω. Λοιπόν, την καλαμαριά, πείτε μου πού ακριβώ είναι αυτό και τι ώρα μπορούμε να δώσουμε ένα ραντεβού. Oh, 25η Μαρτίου, 41. 25η Μαρτίου, 41. Ναι. Τρίτο όροφο. Τρίτο όροφο. Καλαμαριά είναι αυτό, έτσι. Ναι. 25η Μαρτίου. Ε, δώστε μου το κουδούνι να... γράφει μπαμπέ. Τι γράφει? Μπαμπέ. Ξενοφώντα μπαμπέ, ναι. Η κοπέλα. Έτσι, ευχαριστώ Θα σα περιμένουμε το μεσημεράκι στο κλείσιμο με το μαγαζιόν Τι ώρα μπορούμε να κλείσουμε από τώρα. Τέσσερι, στι τέσσερι. Έχω κενό στι τέσσερι. Τέσσερι η ώρα. ώρα Μένει να πω να γίνουν τα απαραίτητα αφρόλουτρα. Yeah. Να βάλει καμιά μυρτολεμόνι, κάτι να θυμίζει, τέλο πάντων κάτι. Εκτό και αν θέλετε γράψω. Λοιπόν, με τίποτα από τέτοια πράγματα που πάνε. Είναι δωρεάν. Ε, τι δωρεάν, αγαπητέ, τι είμαστε δωρεάν. Έχουμε πει POS, αν θέλετε, και κάνει άτοκε. Καλώ, έγινε, ευχαριστώ πολύ. Γεια καλά, γεια. Φιλικά, fat... Τι θε, Μόρι. Δεν θα τον ρίξι ούτε ο καραμαλίσ, φάτε. Μια κρίση είχε πάθει, και πέρα από γλυκαιρία. Στου πέσα λίγο το ζάχαρο έφαγε στάνια εντάξει όλα καλά. Ποιο μόρι. Το μισατάκι. Το προηγούμενο καιρό δεν είχα μυστικό παγιέα, όταν το ρίξω καναλύσει ο πρώτο. Ο πρώτο, ο πρώτο έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Α, ναι, είναι ο δεύτερο, θέλω πάνω, και είναι αυτό. Ναι, δεν το λέγαμε, το λέγαμε. Και λοιπόν, δεν δεν, δεν. δεν θα το ρίξουν επίση ούτε η συγενεί των θυμάτων, εντό και εκτό μέχρι. Θα το ρίξω ο τσίρα. Μίλα δείξει. καθαρά! Έχω αγωνία, πρέπει να ξέρω. Θα το ρίξω Η κυρία αντιπολίτευση θα πιάσει η σπορά αυτή, θα βγάλει ανθώ Οι αγωγιάτες φεύγουν, η σπορά μένει όμως Πιστεύω ότι εδώ βάζουμε μια σπορά για το μέλλον. Αυτή θα βγάλει αυτά. Δεν θα το ρίξει ο τσίπρα, γιατί ο τσίπρα σπέκου ο τσίπα παίκει, ο, παί. ο τσίπρα σπέκουν. Πράσω υπερθεώ, εγώ ξέρω ότι υπάρχει κρυφό χαρτί από πίσω τώρα. Λέγε, θα είναι αυτό. Πάμε για τρίτη φορά αριστερά. Λέει για μοριακογωνία. Δεν θα το ρίξει βίσιο το, το, το κουμπέ, γιατί θυμάσαι. Το τώρα... κουκουέ θα του είναι έτσι κι άλλιώ. Το επόμενο φεστιβάλ του και είναι απασχολείμένο. Οπότε η μόνη μα ελπίδα από μου Είναι ανασυχθεί ένα παλικό. Θα πεισω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ασχολείται με το επόμενο φεστιβάλ του. Το έχω την Του? Ε, ναι, στην ΤikTok. Δεν ασχολούνται. Με... Ε... Ε... Ε... Όχι. Δεν μ' αρέσουν όχι. αυτά. Όχι σαν εφικτό. Τώρα σαν... που του κάναμε τέτοια διαφήμιση. Ε, κάθισε τώρα νόμιμη νεολαία κόμμα. Και έβαλε τον Πούτιν να βρίζει τον Πρωθυπουργό τη Ελλάδα. Και δεν τρέπεσε όλη το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, η μόνη μα ελπίδα. Να... Η, η μόνη μα ελπίδα να πέσει αυτό. Είναι να σηκωθεί ένα 21 πρωί και να πει το διάλογο σα χάθηκα. Απέσια μικρά ανθρωπάκια. Ό,τι και να σα κάνω με αγαπάτε και με θέλετε. Τι έμαθα, η Αττική οδό δεν έδωσε ακόμα τι αποζημιώσει. Εντάξει, δεν είπε ότι θα τα δώσει και άμεσα, είπε ότι θα τα δώσει. Θε διχίλια να το εδώ, τώρα. Πώ λέμε, πα, Δεν μου λες ο Υπουργό Μεταφορών είπε αυτή την ιστορία με τι αλυσίδε. Πρέπει Πώς... να σπάσουμε τι αλυσίδε, δεν έχουμε καιρό για άλλε ελπίδε. Να μπα... Καταρχήν πρέπει να πάρεις τηλεοπτική εκπομπή. Να πα έξω από το Υπουργείο Μεταφορών. <χολοί> Κύριε <Κυρία> Υπουργέ. Φ**μότα τα υπουργεία. Πού είναι η παιδεία, πού είναι η υγεία σα, κύριε Υπουργέ, γάμο τα υπουργεία σα! Α, συγγνώμη, αυτό είναι ο κοέιδο. Oh, όχι, όχι, μπορείτε να μα βάλετε τι αλυσίδε, Κάνει σου πει για το σοφέρ, Ακόμα και ο σοφέρ του Φέρει να βάλει. Α, ας είναι ας υπονοούμενο σεξουαλικό, δηλαδή αν περάσω και πω, μπορείτε να μου τι βάλετε. Τι θα εννοώ. Έχει χάρη, που έχω πελάτσα και δεν μπορώ να μιλήσω. Α, δεν μπορεί, τότε φοβόμαστε στην πελάτσα, ε! Δηλαδή ο πάροχο, κάτσε περιμέτω μισό λεπτάκι γιατί εγώ. Φε δυνατά, θα... Σύριζα θέ πάρε την παέ. Δεν τράπηκε, μαλακίκα να το πει, Όχι, όχι, κάνω προπαγάνδα με στο ταξί. Να σου πω κάτι, μισό λεπτάκι. Κάτσι, μιλάω σοβαρά τώρα. Εμένα ο πελάτη μου εδώ είναι ασφαλισμένο για ένα εκατομμύριο. Αν πάθει ένα τίκημα, θα Αυτό τον καημένο πελάτη σκέφτομαι που η ταρήφα θα είναι κανονική. Δεν είναι ακούτη μαλακή, αλλά δεν είναι ότι θα γλιτώσει και κάτι. Ε, θα θα πληρώσει, το... αν ήταν νιού τη φωνή σου. Περίμενε, ρεσί, μου δίνει εμένα ο πελάτη εδώ πέρα τέσσερα χρόνια. με τα νιό, αγάπηγού γλυκιά που στα δίνει ήδη. Θέλει να μην Ά... είναι εκεί μέσα μαζί σου, δεν το καταλαβαίνει. Δε... Που δεν μπορώ να βρίσω. Λοιπόν, άκου. Για βρίσκει πάνε... κιόλα. Από τα παράθυρα και... το φεύγουνε. Για ένα εκατομμύριο, λοιπόν, άκου το ράδι. Και ο άλλο μπαίνει στην αντική οδό που κάνει τεράστια ύπταξη κάθε μέρα. Και δεν τον αποζημιώνει που έπιασε 10 πόντου χιόνι και κολλήσαν όλα τα αυτοκίνητα. Ωραία, αυτοκίνητα... και τι έγινε, Σκατούραγε το χιόνι να του ζεστάει να το λιώσει. Τα αυτοκίνητα κολλήσανε με 10 πόντου χιόνι. Δεν κολλήσανε το βράδυ. Με 10 πόντου αυτοκίνη... χιόνι, ξέρει τι yeah. πάει yeah. μετά από αυτό. Μπατσι γουρούνια δολοφόνη. Ελάγια, <laughs> σα αφήνω που Και τώρα που είπα, Θύμιο, το να ασχοληθεί με την σύναντε και του τσίπρα σήμερα, τρακούνε φυσικό και επόμενο. Να ασχοληθεί, να την κοροϊδέψει, να πει ό,τι θέλει. Αλλά ειλικρινά, Ρε τι ελεύθερε ώρε σου να μπαίνει στο Facebook, στο Instagram, στο διαλομπένε και να βλέπεις τις αντιδράσει των η ειλικρινά ποιο γιατρό θα σε κάνει. Χρειάζεται, να μπει για να το δει. Σου χτυπάνε, σου και η Από πού? Από εκεί. Έρχεται η του Και κάθεται ο Θήμιο και ανοίγει το κινητό του να δει πόσα Τι να κάνει, Μωρή, να μασάει καπνού και να πετάει στάχια. Όχι, να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του, Αυτό κάνει. Τι ζώο τραβάσει. Κοίταξε να σου πω, αν το έκανε μόνο αυτό το ζώο και το έκανε σε εσά, θα λέγαγε σε εσά, ξέρω εγώ, στο Αχ, Μωρή δεν σε βαρέθηκα. Η κασταλιά σου χωρί χάπια δεν αντέχεται. Το Θήμιο αντέχεται χωρί χάπια, ε. Τον έχω συνηθίσει.